Είναι Ελλάδα που είναι Εδώ είναι η Ελλάδα που είναι η Ελλάδα που είναι η Ελλάδα που πουνικά. Το βρήκε κόστη κατσυγάκι είναι η Ελλάδα που, η Ελλάδα που Όλοι εμείς ανήκουμε στην Ελλάδα που Αν είχατε μια απορία και για αυτό το θέμα σε πια ακριβώς Ελλάδα ανήκουμε. Ακούγοντα πριν το δελτίο, η πρώτη είδηση, αφορά την διέλξη εκεί των δύο τη Δημάρών, Μανιτάκη Ρουπαϊώτη και ο κύριος Ρουπατήτη απέδωσε σε πονηρία, πονηρία έτσι είπε, πονηρία είχε η ρύθμιση Μανιτάκι που αποσύρθηκε βέβαια την τελευταία στιγμή για να έρθει μετά το Πάσχα με ρουπακιώτη χωρί, με Μανητάκι χωρί, με πονηρία ή χωρί δεν έχει καμία σημασία θα έρθει ότι έχει συμφωνηθεί, γίνεται ανεξαρτή αν είναι πονηρό ή όχι. Δηλαδή βγαίνει ένας υπουργός, σοβαρός μέχρι τώρα έτσι τον ξέραμε από την επαγγελματική του συμπεριφορά και χαρακτηρίζει, χρησιμοποιεί τον όρο πονηρία για κάτι που έκανε η κυβέρνηση Αυτή εκτός από όλα τα άλλα που έχουν καταργήσει δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις, υγείες, παιδίες όλα αυτά που ξέρουμε τρία χρόνια και τα λέμε έχουν καταργήσει και τη λογική και την νοημοσύνη και το αυτονόητο και τη σύνεση και τη σοβαρότητα Όταν βγαίνει ο ένας και λέει για τον άλλον πονηρία, τι κάνεις εκεί αν υπάρχει πονηρία πρώτον. Τώρα που την ήξεσαι προσωρινά την πονηρία, αλλά θα ξανάρθει σε λίγο καιρό πώς νιώθεις και πώς θα αντιδράσεις. Τι λες εκτός από το να βγαίνεις δημοσίως και να λες πονηρία, δηλαδή εσωτερικώς πώς θα χαρακτηρίζεις όλα αυτά. Συνολικώς μια κυβέρνηση που έχει πονηρία και προσπαθεί να της αντιφέρεις τον άλλο με διάφορους τρόπους πώς ε, θα μπορέσει να λύσει θέματα ερωτήματα αυτονόητα μάλλον μιας άλλης εποχής κανείς δεν τα θέτει σήμερα και κανείς δεν τα απαντάει πολύ περισσότερο σήμερα έχουμε άλλα θέματα το τραγούδι λέγεται Χαλιγκάλι που ακούμε είναι και η Αλίκη αλλά και η Τσαλιγοπούλη μαζί σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση και επιτέλους βγήκε ένας πρωθυπουργός και δεν είπε αυτό το κλισέ το κοινότυπο κοινότοπο, ναι που λένε όλοι ότι θυσίες πιάνουν τόπο επιτέλους ο Αντώνης Σα χρησιμοποίησε κάτι άλλο. Τα μανίκια του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο μέρα με την ημέρα που δεικνύεται ήδη ότι η Ελλάδα σηκώνει κεφάλι το χάλι -κάλι. -κάλι. η επανεκκίνηση της οικονομίας αρχίζει πάλι Άλυ -κάλι. Άλυ -κάλι. η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ εμπρός την πίστα μικρή-μεγάλη επομένως η πατρίδα μας γυρίζει σελίδα μοντέρνος ο ήρος αληθινό Σεύγω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Όλα μαζί, όλα μαζί τα ευχάριστα. Είναι αυτή η εβδομάδα το τι ευχάριστο έχουμε ακούσει. Εμείς εδώ από την πρώτη μέρα το παρακολουθούμε, το καταγράφουμε, το επισημαίνουμε, βάζουμε και ωραία τραγούδια ευχαρίστησης και προς την κυβέρνηση. Και χαράς γενικότερα, ενώ μπαίνουμε και στη μεγάλη εβδομάδα, αλλά δεν έχει σημασία, καλά που έρχεται και η μεγάλη Η ικανοποίηση και ο θρίαμβος της κυβέρνηση που πάνε όλα καλά πήραν μπροστι πουντόζε. Χθε πολύ σημαντικό αυτό για τον πουλντό γέλι. Οπότε έρχεται η μεγάλη εβδομάδα θα πέσουν λίγο ητόμη, το έχουμε νομίζω ανάγκη μετά από τόση χαρά και πανηγύρι να δούμε και λίγο μέσα μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, Ευτυχώ που υπάρχουν αυτή τη σταθμοί στη ζωή. Ε, δεν ξέρω αν σας είπαμε, πέρα από αυτά που είπα ο Πρωθυπουργό ότι σώζεται και η Ελλάδα. Τώρα πάμε να σώσουμε την Ελλάδα. Για να σώσουμε την Ελλάδα. Θα πρέπει να φτιάχνουμε τα δημόσια οικονομικά μας. Εσείς θα Για να φτιάχνουμε τα δημόσια Δεν λέω εγώ. Α. Όλοι μαζί θα πάμε. Χαήκαμε. Ελάτε κι άλλο. Αληγάλη, αληγάλη, αληγάλη. Τώρα πάμε να σώσουμε την Ελλάδα. Όταν τελειώνει... Αληγάλη, αληγάλη. Θα θέλεις αληγάλη, αληγάλη. Για να σώσουμε την Ελλάδα... Βρείτε καλύτερο και παδαγιά. Εγώ ποπα. Δεν κατεβαίνετε να εκλεγείτε yeah. yeah. που μπεντζούν λύσεις. Αφού Αφού ανακυβέρνησε ο πατάτη, θέλουν όλα, δεν είναι το πρόβλημα. Έχω δουλειά. Κυρία. Ε, αφού έχετε δουλειά μη μιλάτε το συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την ε, κυβέρνηση τι να κάνουμε, δηλαδή. Για Ξέρετε καλύτερο κυβερνάει τον τόσμα. Τα όλη παπαδάκη να κάνει κριτική Αφού δεν ο και δεν είναι πολιτικός, και δεν κατεβαίνει να διεκδικείς ψήφο και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να έχει άποψη για την κυβέρνηση. Το είπα ο Άδωνης, σωστά τα λέει ο άνθρωπος, στόπ, λοιπόν, σταματάμε όλοι, εμείς έχουμε άποψη για την κυβέρνηση, πολύ καλή, άριστη φαντάζομαι, εξαιρούμαστε από όλους αυτούς που κάνουν τη γνωστή κριτική. Βεβαίως έχουμε ακούσει όλοι το Μητσοτάκη, στα 95 του, το θαυμάζουμε, Από τότε που τον θυμόμαστε εμείς από τότε που ήρθαμε στη ζωή όλες οι γενιές τα τελευταία 100 χρόνια έχουν βρει μπροστά τους το Μητσοτάκη σε διάφορες εκδοχές είτε ως ιδέα που μπορεί κάποια στιγμή η ιδέα Μητσοτάκη να πεθάνει αλλά είτε ως ε, ε, άνθρωπος αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει θα υπάρχει για πάντα ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε και είπε πάρα πολλά προχθές το καλύτερο το έχουμε ακούσει αλλά νομίζω πρέπει να το μοιραστούμε και από αυτή την εκπομπή. Η αγάπη του για τον του. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνει στο ωραίο ηλικία σήμερα Καλά μην κοίτατε εμένα που μένουν 95 χρονών και σε εγώ τώρα δουλεύω Μπράβο Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος Στα 50 στα 55 ή στα 60 Όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά θα Ανεβαίνει δραματικά θα Ανεβαίνει δραματικά Θα ανεβεί και η εργασία Μπράβο Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δεν μπαίνουν με διστυγχόνωση. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δεν μπαίνουν με διστυγχόνωση. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Τέσσερις φορές να το ακούσουμε δεν είναι μοντάζ. Αυτά συνήθως θα κάναμε εμείς κάποτε. Δεν χρειάζεται με το Μητσοτάκη πια έχουν καταργηθεί όλα. Εμείς, οι άνθρωποι, οι αξίες, η ζωή, η φιλοσοφία, οι απόψεις, τα ερωτήματα, οι απαντήσεις όλα έχουν καταργηθεί. Το είπε ο άνθρωπο, δυστυχώ δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι νωρί τι άλλο έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δεν ξέρω αν εκφράζει αν το προσωπικό του θέμα το γενικεύει, Δεν τον βλέπω για τέτοιον. Μάλλον αυτός έχοντας καβατζάρι αυτό που έχει καβατζάρει στι συνροήσει με τις υπερκόσμιε δυνάμεις, μιλάει για όλους τους υπόλοιπου, η τρίτη λία είναι το πρόβλημα. Δεν πεθαίνει η τρίτη λικία. Έχει ένα καημό και αυτό. Να του κάνουμε το χατήρι, δεν έχει άλλο καημό. Με πάθο τέτοιο για άλλα θέματα δεν μιλάει, παρά για να πεθάνουν άνθρωποι. Το είπε και δημόσια, το είπε και καθαρά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε από τη ζωή μας εμείς. εφόσον το ακούσαμε και αυτό. Εκτός από αυτό είπε και άλλα. Τρώτησαν εκεί ναι οι και καλά που είχαν πάει δίπλα του γιατί δεν κάνει μια επιχείρηση, τι θα έκανε τώρα αν ήταν νέος. Μα νέος είναι. Δεν βλέπαν τα παιδιά, 95 χρονών, Νέος είναι. Μπροστά στο όριο που έχει ο Μιτσοτάκη, μόλι τώρα αρχίζει από το μπουσούλιμα να στέγεται στα δύο πόδια. Δεν το καταλάβει. Αφέλει τα παιδιά, άλλο είναι και μπλόκερς. Οπότε ρώτησε και μια κοπέλα το Μητσοτάκη τι θα κάνει και μας ξετύλιξε το κουβάρι τι κουβάρι τα κουβάρια, τα μαλλιά και τα κουβάρια της ζωής του για το τι επιλογές είχε μικρός και τελικά που αφιερώθηκε Εσείς αν ήσασταν νέος με την εμπειρία που έχετε τόσων χρόνων όμως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2013 ποια επιχείρηση, τι startup θα επιλέγατε Το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσω είναι εάν θα έκανα επιχείρηση δυσκολούμαι με την επιχείρηση <laughs> όταν τέλειωνα το πρακτικό λύγιο και πνεύμα του πανεπιστήμιου ήμουν αριστούχος ήμουν πάντοτε ο πρώτος παντού και είχα τάση πασικά προς τα μαθηματικά αλλά είμαι καλός σε όλα και είχα δυσκολία να διαλέξω τι να κάνω στη ζωή μου τελικά και τα πράγματα και οι επιλογή δική μου, μου οδήγησαν στο να κάνω πολιτική Άλλη, Άλλη. Και η επιρρυγιδική μου μαζί γι'σαι να κάνω πολιτική. Χάλη, γάλη. Άρη, γάλη, άρη, γάλη. Ζώριος, άρη, γάλη. Δεν ασχολήθηκα με επιχειρήσεις δεν με απεισχόλησε το πρόβλημα, του να εκείρεις χρήματα. Χριστός, πονέρω μπελιάνερο! Δεν με απεισχόλησε το πρόβλημα, του να εκείρεις χρήματα δεν με απεισχόλησε το πρόβλημα του να κερδίσω χρήματα αφιερώθηκα σε κάτι αλλιώτικο στις επιταγές μάλλον τέλος πάντων τον ακούσαμε δεν ήθελε τίποτα ενώ θα μπορούσαν να κάνει όλα τα πάντα γιατί άλλωστε και ε, αφιερώθηκε σε κάτι διαφορετικό τον ελληνικό λαό εννοεί αυτός και όλη του οικογένεια την πληρώνουμε από τότε χωρίς να παράγουν και πολλά αν μιλάμε για δημοσίους Η οικογένεια Μητζοτάκη είναι η πρώτη και καλύτερη. Δεν είναι επίορκοι, είναι συνεπείς αυτό που κάνουν, τους βρίσκεις όταν τους θες, σε εξυπηρετούν, όπως συμβαίνει πάντα. Α, αυτά με τον κύριο Μητσοτάκη και την ωραία συνέντευξη, δεν του έχουν πάει όλα εύκολα στη ζωή, γιατί λέμε εμείς εδώ τώρα με την ευκολία και με την άγνοια εκατό χρόνων ιστορίας, όμως υπήρχαν και στιγμές που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Θα θυμίσουμε τώρα μόνο μία στιγμή θα διαλέξουμε στην τύχη από αυτές του το νομίζετε. Λίγο μετά όταν ήρθε η Χούντα που αναγκάστηκε να πάει στην εξωρία, στο Παρίσι, δεν ήταν μόνος, ήταν και άλλοι Έλληνες βέβαια εκεί, στο Παρίσι εξωρία και περιγράφει ο ίδιος, θα ακούσουμε εδώ, τις μαύρες στιγμές και ώρες που πέρασε αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα και πέτρινα χρόνια και για τον ίδιο και για την οικογένειά του πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι ε, όταν ήμαστε εξόριστοι στο Παρίσι το ε, όταν ήμαστε εξόριστοι στο Παρίσι δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι εγώ και ο Καρβαλής ένα σημείο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα <μιουλίου> που λένε της, του μεσημεριανού ύπνου Ελάτε καλή Τη σιέστα Όταν τελειώνει Τη σιέστα Τα θέλεις πάλι ε, Όχι τα δουλειά μην μιλάτε τότε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την κυβέρνηση mm. να κάνουμε δηλαδή, ξέρετε καλά mm. καλύτερα, κυβερνάει και τον <Κι> Όχι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, δεν το συζητάμε Η σχέση θα λοιπόν να σου περιγράφει τα χρόνια της Χούντας Θα ακούν και και θα νομίζω ότι η Χούντα κάτι καλό Γιατί πας εξωρία Παρίσι και το μεσημέρι. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αυτό συνέφη στο μισοτάκι. Οι υπόλοιποι δεν πήγαν στο Παρίσι, πήγαν σε καλύτερα μέρη, μακρόνου, γιάρο κυρίω, έπαιζε πολύ εκείνο τα χρόνια. Και το μεσημέρι μάλλον δεν κυμώντουσαν. Μάλλον δεν κοιμούνταν και τις άλλες ώρες Τέλος πάντων, μην ταξίνο τώρα αυτά. Μησα χαλάμε την εδηλίακή εικόνα που έχετε για την χούντα. Αυτά πέρασε ο άνθρωπος εκεί. Το έλεγε, κοιμόταν το μεσημέρι, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να έχει κάθε μεσημέρι να κοιμηθεί. Και πρέπει να και καλά να είσαι εξωρία στο Παρίσι, εξωρία στο Παρίσι, στον πύργο του ΑΕφλ, στις γειτονιές εκεί, στη Μον Μάρτι και σε όλα τα υπόλοιπα να πρέπει ολαφά να τα υφίστασε και να κοιμάσει και το μεσημέρι. Είναι να βάστατο ο πόνο πραγματικά, ο άνθρωπος του κουβαλάει και γι' αυτό του βγαίνουν διάφορα τραύματα που τα βγάζει με ένα μίσου προς τους ανθρώπους επειδή ακριβώ βασανίστηκε εκείνα τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχει έρθει ώρα να ακούσουμε 10 κλειστέ στη σειρά, τα είπε χθε Οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Ένα. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Δύο. Επομένως η πατρίδα μας γυρίζει σελίδα. Τρία. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά. Τέσσερα. Και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Πέντε. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Άντε παιδιά, όλοι μαζί είναι το τριέ. Ένα, δύο, τρία. Να. Ήταν πέντε τα κλισέ, το πέντε παραπέμπει και αλλού, γι' αυτό φεύγουν τα χέρια κατευθείαν. Ε, και πολύ ωραία κάνει το Νικολέτα και το υψημένει. Είναι τόσο συμπυκνωμένος ο λόγος του Μητσοτάκη που δεν μπορείς να τα πιάσεις όλα. Ε, λέει, είπε ο ίδιος, μην κοιτάτε που εγώ είμαι 95 χρονών και δουλεύω ακόμα. Και ρωτάει, ευλόγως, Κυρία δεν ξέρω τι είναι, τι δουλειά κάνει ακριβώς ο Μητσοτάκης Αυτό που φαντάζεσαι, σηκώνει το πρωί, πάει σε ένα γραφείο Ξυρίζεται, βάζει γραβάτες εκεί Πάει σε ένα γραφείο, κάθεται, έχει καμιά δεκαριά να φέρνουν ό,τι επιθυμήσει, θέλει Αυτό είναι δουλειά, αυτό το κάνει τόσα χρόνια Πληρώνεται και όλας από αυτό Και γι' αυτό και νομίζω ότι πολύτιμο πρέπει να το διατηρήσουμε Και δεν ξέρω αν παίρνει τις τρεις συντάξεις που έπαιρνε και στην που και τα τρία συσίτια. Ε, αλλά όμως είναι χρήσιμο στην ελληνική ζωή και μόνο η δήλωσή του δεν πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι. Και μόνο γι' αυτό αν δεν τον είχαμε έπρεπε να είχαμε ανακαλύψει ένα μιτσιτάκι για να τα λέει αυτά. Μπά και μπει τάξει σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή και δεν μπορεί κάποιο να ζει μέχρι τα 95 να παίρνει τρει συντάξει, δύο πόσε παίρνει και να βγαίνει να βρίζει όλους αυτούς που τον πληρώνουν. Αυτά είναι ανεπίττα. Εδώ είναι ελληνοφεια. Κάτω τα άλλα. Ό, εδώ, μόνο εδώ και γύρω-τριγύρω που κοιτάται. Έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας βεβαίως Είναι το 211-2008-200 Αυτός είναι αριθμός για την ακριβή του τηλεφώνου Έχουμε και mail Η διεύθυνση είναι στούντιο Και έχουμε και κινητά Ένα σύστημα μάλλον Εσείς έχετε κινητά Γράφετε real, αφήνετε κενό Και ό,τι θέλετε μετά Πατήστε και 54% για να έρθει στη σωστή θέση Και πλευρά Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο Νέος ακόμη, δεν φτάνει την ηλικία που πρέπει να πεθάνει, σύμφωνα με το πεθάν και εν τόσο λίγων λεπτών είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Και για να πούμε το αστραβού το δίκιο εγώ ακούγοντας αυτόν τον κύριο του διεθνώς πως έλεγα τον Ντόπτσεν που τον έλεγα έλεγα μα ο άνθρωπος έχει δίκιο καλά τα λέει, πώς θα σας πω δίκιο είχε όταν μας τα έλεγε. Ελάτε κι άλλοι! Μάμη, πάς τα φλόρα! Η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Μουσική Τα μανίκια του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. αφού έχετε δουλειά, μην μιλάτε τότε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την ε, κυβέρνηση. να κάνουμε, δηλαδή, ε, ξέρετε καγαλύτερα, κυβερνάει και τον τόξαρα. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητα είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με διστήριο Τη ανάπτυξη θα νικήσει. Να το πούμε στην κυραμαμή του, τουλάχιστον από ακροατριασπόπι. Ανακοινώσατε λέει το νικητή τη κλήρωση. Βεβαίω, τον ανακοινώσαμε. Βγήκε πριν και στην κάτρια. Είναι ένας κύριος ο οποίο είναι τυχερό, το είχε στείλει μια φορά, λέει μόνο. Στην αρχή είχε στείλει ένα μήνυμα ένα και τι έτυχε να πάρει τα λεφτά. Τον βγάλανε πριν μην έχει τα γωνία, δεν είστε εσείς, κυρία απόποη. Είναι ένας κύριος δεθυμάμε το νότι. Πάντοτε βγήκε, γίνανε όλα τυπικά. Με... Του με όλα αυτά που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις τον ζηλέψαν όλοι οι άλλοι, χάρη και ο ίδιος και η ζωή συνεχίζεται κανονικά όπως τα ξέρουμε, άλλος ακροατής ρωτάει αν αληθεύει το γεγονός ότι οι πουλντζεσαι χθε, εκεί που είχε πάει στο Σαμάρα Βενιζέλο και Λιπή, Ήταν θέατρο συμμένο στην Ολυμπία εδώ, υπήρχαν νοικιαζόμενοι εργάτε, της Aκτορ. Αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό και αν αληθύει. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Αν ήταν θέατρο, αν ήταν νοικιαζόμενα, αν τα αστίσαν μόνο. Έχουν ξανά αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει καλό θέατρο σε αυτό τον τόπο. Αν το έπεξαν καλά και ό,τι είδα το έπεξαν καλά οι πρωταγωνιστές χαλάλι, έτσι κι αλλιώ στον καιρό της κρίσης το μόνο που μένει είναι μια καλή παράσταση. Η τέχνη γενικότερα από την οποία περιμένουμε και πάρα πολλά. Σαμαράζουν ζέλο και Κουβέλης κυρίω κάνουν τέχνη σε πολλά επίπεδα, δύσκολη, ανάλογα βέβαια τα θέματα και τη συγκυρία και το κείμενο και το σενάριο. Χαλά αν ήταν θέατρο, το ζήτημα είναι να είναι καλό θέατρο. Είδα σήμερα ε, τηλεόραση το πρωί. Αχ, τι Έλα, να δεις τι είδα όμως. Ποιο, τον τηλεπανελίστα, τον άδωνι. Όχι, ναι, ναι, καλά. Ο Άδωνης έχεις oh. καταλάβει, έτσι. Είναι ο Εκα... πιο ακριβουπληρωμένος πανελίστας τηλεόρασης. Ναι, δεν είδα σομάς. 7.000 εκατομμήνα του δίνουμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Έλα, ρε Αποστολή, Yeah. Δεν πιστεύω να κάνω καμιά μακριά και να με ανοίγουν τα μαγαλιά της Κυριακές γιατί πηγαίνω και ψωνίζω κάθε μέρα και το Σάββατο μου περισσέφουν λεφτά. Θέλω οπωσδήποτε άλλη μια μέρα. Καλέ όλοι θέλουμε. Oh, yes. Εγώ δεν προλαβαίνω τις άλλες μέρες Ελπίζω στις Κυριακές Δεν θέλω να μένουν λεφτά στο σπίτι. Να μπει κανένα λυστή. Τι να τα κάνω να κάθουν να τα μαζεύω, να τα αφήσω στις τράπεζες μέσα στου κλέφτε. Τίποτα ε. θέλω να τα επενδύσω, να ρίξω χρήμα στην μπράβο, Αλλά πιστεύω. θέλω μόνο τι με Να ανοίξουν όλοι okay. τις Κυριακές Μπράβο, εσένα έχω, εσένα έχω για να ανταλέσω το βαδιόφωνο να παίρνουμε κουράγιο θα ανοίξουν τελικά. Έτσι. Και γιόρτε. Τα... Και αργίες. Έγινε, τώνει τό, το. Τόνισε έχω τόνισε μια ξαφνική επιθυμηση αργίες να ψωνίζω. Μπράβο, βράδυ αποστολή να πάμε και την τετάρτη να ψωνίζουμε. Αναξέλλοντη. Α, πρωτομαγιά. Ναι, βέβαια, προτομαγιά να πάμε. Ενοείται. Αυτό <laughs> είπε Καλημέρα Καλημέρα Ένα μήνυμα μόνο θέλω προσωπικό ναι. Κάτω οι φασίστες Αλέξη άσε την αφήσω κόλληση Κι έλα να σώσουμε τον γάμο μας Ποιος τι γίνεται εξήγησέ το μου τι, τι συμβαίνει Αλέξη Ευχαριστώ Έλα ρε Δεν μου λες είδες αυτή την το παιδάκι από τη Σουηδία που κλαίει Γιατί λέει θα πάει κάποιο παιδάκι στην Κρήτη και κλαίει Α περίμενε, ναι το έχω δει μωρέ. Ε το έχεις δει Αλλά ε, λέει, λέει σου ειδικά πάνω, πάνω και δεν τα καταλαβαίνω Ε το μεταφράσανε κλαίει Τι το σημαίνει λέει, και... λέει βίζα βαν τη την σακα τηλκρέτα ισομάρ Αυτό ναι ότι θα βρείτε στην Κρήτη και καλά και κλαίρε ο να στεναχωριέται Γιατί όμως στεναχωριέται μας λέει Γιατί στε Τι μαμά εδώ πέρα Τα βλέπει το παιδάκι συναγουργέται Ενώ αν το εκεί μέσα στη Σουηδία και η μαμά και χάνεται γα... μόνη της μετά Δεν το καταλαβαίνεις ρε Α όχι δεν το πήρα Άσου χαμπάρει λοιπόν, δηλαδή... Καλά κι αυτοί έρχονται στην Κρήτη Έρχεται μάνα πράμα με το παιδί της Και πάνε στα μάλια να την πηδίξουν Ε τι κάνει ρε. έρχεται εδώ χαμπάσατε να πούμε Βγάζουν τα μάλια που το ξέρεις Δεν έχει πάρει Σουηδέτσα Α όχι εσύ ε <laughs> <είναι όλες. laughs> Σουηδό έχεις πάρει Μέχει πάρει Δηλαδή α, έχει μόνο εμένα όλους μας <laughs> Πρώην Σουηδός μετανάστης στη Σουηδία έλα, έλα, Έχει καθαρίσει η στο Στοκχόλμ Δεν τον έχω πάρει εγώ Πήρε όλη την Ελλάδα Σταμάτα να μιλάτε Δεν μπορώ πρέπει εγώ. Ναι Έλα είστε και πρόθετες στο Ιντινίδια βλέπω έτσι Ε γενικώς Ε ναι γενικώς Να πως θα πω δεχνείτε τη συνεταιρά και τον Τζορ Σάρος Με όλους Πού δεν έχετε; Παντού με το Σας ενημαρώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με δυστήριο νωρίς. Νωρίς, δεν πεθαίνουν νωρίς. Έβαλε και το νωρίς για να θα μπορούσε να το βάλει οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, να το πιάσει όλο. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, καλά τα λέει ο άνθρωπος, διότι ε, έχουν έρθει κάποιες επενδύσεις, ανοίγουν δουλειές και αν δεν έχουμε αυτόν, τον λόγο, δηλαδή να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αυτές οι δουλειές δεν θα πάνε καλά και αυτό δεν είναι καλό για την ελληνική οικονομία. Η κρίση σας έφερε σε αδιέξοδο και σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε. Σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε και δεν ξέρετε πώς. Ανησυχείτε, μη λερώσετε το σπίτι σας με αίμα και ποιος θα καθαρίζει. Φοβάστε μη σας έρθει ο πολυέλαιος στο κεφάλι όταν κρεμαστείτε. Οι σφαίρες κοστίζουν ακριβά. Μην το σκέφτεστε. Μη λερώνετε τα χέρια σας με αίμα. Έλατε στον ειδικό να σας απαλλάξει από όλα τα άγχη της αυτοκτονίας. Έλατε στον Θόδωρο Πάγκαλο και αυτοκτονήστε με την ησυχία σας. Ξαπλώστε στην ειδική κλίνη και γίνετε αποκαίδι στη στιγμή. παλάξτε την κοινωνία από το άχρηστο σαρκείο και κάντε καλό στο περιβάλλον και στους οικείους σας. Τέρμα στα έξοδα της κηδείας, τέρμα στη μίζα του παπά που θα σας διαβάσει. Χτυπάμε και τη διαφθορά. Τέρμα στα κεριά, τέρμα στην καντυλανάφτρα. Όλα σε μια τεφροδόχο νικοκυρεμένα. Θόδωρος Πάγκαλος. Γιατί στο ταξίδι της ζωής μας δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά ποιον βλέπει τελευταίο πριν τον προορισμό. I love, I love. Σε περίπτωση ομαδικής αυτοκτονίας, μπείτε στο πρόγραμμα «Τους κάψαμε όλους μαζί» και καείτε οικογενειακός. Όποιος τηλεφωνήσει τα επόμενα 10 λεπτά θα πάρει δώρο την οικογενειακή τεφροδόχο για να κοιμούνται οι σας αγκαλιάς. Θόδωρος Πάγκαλος. Σας έκαψε ζωντανούς, σας καίει και νεκρούς. Θα δοθεί προτεραιότητα σε Τσίπρα κομμουνιστές πελεκούδι. Όλη τέφρα, τουρου τούτου. Όλη τέφρα, τουρου τούτου. Όλη τέφρα. Για όλους αυτούς τους μίζερους που λένε ότι δεν έχουν ανοίξει δουλειές. Άμα υπάρχει μυαλό και διάθεση, όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο, δεν, δεν απαντάτε. Απαντήσαμε τώρα. Απαντήσαμε τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι διάθετη φορά που σας φέρω τηλέφωνο μέσα σε δύο μήνες. Σας εγώ πάρει, σας παίρνω τηλέφωνο από Ανατολική Αττική. Από κερατές συγκεκριμένα. Α, από... Καλά, τι θέλετε, τι πανοκρουσίεστε, πήρατε και από Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Αττική πήρατε, σιγά. Ε, Ό, oh, σε ένα πυραγό μου. <χω> <laughs> Τέλο πάνω. <Πατώ>. Λάθοσα βγάλει. <χω> <φάου> Καλά λάθο, αλάθο. Τι <Ti> θέλεις μπορείς δεν ακούγουν και εγώ εδώ πέρα ο αριθμό, υπάρχουν πολλές παραβόλλε γι' αυτό. Έχετε γεμίσει αναρχικούς. γι' αυτό μάλλον. <σχυπά> Εκεί Τα θυμάμαι. Ναι, η γέρη πετάγανε τουκάλια και μολότοφς. Δεν ξεχνώ. Πάνε καλέσει εποχέ, πάνε δυστυχώ. Πάνε πάνω δυστυχώ. και δεν λεφτά για που είναι εκείνη η Που σας κατέβρεχε κάθε τόσο ε, φυσικά, να βροσιστείτε. Δεν, δεν, δεν, δεν κάνετε την εφάνιχη εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν πάει καλά το κράτος του Δένγε, δεν πάει. Τέλος πάνω. Κάντε και εσείς κάτι να σας προσέξουν. Έλα, Βοσολάκη. Έλα, Βιλαράκη. Τι έγινε, τι κάνεις. Όμορφα, σέγγε. Δεν μου λέτε, όσο πληθιάζουν εκλογές του Σάτα, η τροφία κυνηγάει περισσότερο. Mm. Και κάπου ακούστηκε ότι η θα κάνει πλακά και να Αποστολέ, για αυτό το ζήτημα που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με το σκάνδαλο με την τεχνητική νομοποίηση, έξακου έτσι. Δεν καταλαβαίνω για την σκάνδαλο τέλος πάντων. Είστε άτιμο μελέτη, στη δημοσιογράφη ρε φίλε. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα μπορούσες να βγεις και να πεις για πράγματα, για το πρόβλημα που έχουν τα νέα ζευγάρια για ναγκάζονται να του σε μεγάλη και να, να, να πατευτών ακόμα, το να για να να να υπογράφουν χίλια μέδια σε χαρτιά, δεξιά αριστερά θα κανονική και να Να ψάχνουν να τεχνοποιήσουν για να μπαίνουν στην όλη διαδικασία με τεχνική και την κοιτική ονομοποίηση και μετά τα κορίτσια που παίρνουν τα οάρια τους και αντί να, πούν, να βγουν όλα αυτά και να δείξουν τα δείξω του καπιταλισμού τέλο πάντων έφυγα. Τρίσκουν και λένε οι ειδικέ σου. Θυμούνται ότι τα κορίτσια αυτά που παίρνουν τα οάριά του είναι από χώρε του πρώην ανατολικού μπλοκ και πρώην σοσιαλιστικές Λε δεν είναι πλέον μέλη της Ένωσης, δεν είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ. Και στο φινάλι, φινάλι, τα κοριτζάκι αυτά τα περισσότερα όλα που δίνουν σήμερα τα Άρα του κάτω από αυτέ ήταν να όταν υπήρχε ο έλεγχο μα τρεφλικά. του λόγου σας. Ε, ναι, καλή σας μέρα. Γεια σας. Μου δώσω το τηλέφωνο από το σχολείο από το λύκειο της κόρης μου, για να πάρω για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων μου είπανε, να ρωτήσω τι ακριβώς χρειάζεται. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά γιατί μου δώσαμε για σάλα να. Και εγώ δεν κατάλαβα καλά, ξέρετε που έχετε πάρει. Ε, δεν ξέρω, μου δώσα ένα τηλέφωνο και μου είπα να, να επικοινωνήσω εκεί για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων. Γι' αυτό μου, τι είναι πέρα που μου, τηλέφωνο είναι αυτό που μου είμαστε εδώ, Δεν είμαστε καλά. Να σας συνδέσω με τα τυριά.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 Ναι, όχι έχει δεν διαφορά. Τους λεω κάπι λάσσα αμβάζουν το τηλέφωνο. Τεχλικά έχουμε τα καλύτερα γλικά, το λέω. Τάξ, τέλος πάντων. Ναι. Τάξ, χάριστο. Για τα μακαρόνια. Τάξ, ελα. Ναι, τώρα άλλο ψάχνα. Χάριστο πολύ. Καλά, καλά. Εντάξει. Πάντως ευκαιρία είναι. Θα σε λοιπόν λοιπότ ότι έρχεται το Πάσχα. Είναι μήνυμα από κινητό Έκανε πολύ μεγάλο κόπο εδώ ο άνθρωπος Είναι το μεγαλύτερο μάλλον μήνυμα από κινητό που έχουμε λάβει Θα το διαβάσω ολόκληρο Ανδρέας Κοροπή Όχι στη σύγχρονη σκλαβιά Οι εξεργέρσεις των εργατών στο Σικάγο Δείχνουν το δρόμο, κάλεσμα, τα συνδικάτα της βιομηχανίας Μπροστά στη μάχη για την προετοιμασία Της απεργιακής συγκέντρωσης της 1ης Μάη Και κόντρα στην επιχείρηση των είναι όλο αυτό δυν Και κόντρα στην επιχείρηση των δυνάμων του κεφαλαίου και των πολιτικών τους εκπροσώπων να εκφυλίσουν και να λοιώσουν το περιεχόμενο της εργατικής πρωτομαγιάς συνδιοργανώνουν εκδήλωση στην περιοχή του Κοροπίου Κυριακή 28 Απρίλη, ώρα 1 που μου, πλατεία Γάλματο. Πανελλαδική Ένωση λιθογράφων συνδυάτων γάμου. Εκεί τελειώνει, κουράστηκα, δεν ξερω, κουράστηκε, δεν ξέρω τι έπαθε, διαβάσαμε πάντα στο μήνυμα. Ήταν το μεγαλύτερο. Μπράβο στην Αντρέα που το έγραψε, που τοστιλε, έφτασε στο τέλο εκπομπή. Έχουμε τώρα τις παραγγελίες, όπως κάθε μ, Παρασκευή στο τέλος. όλα όσα μας πάει στο μαγκαζίνο στο Γιάννη Παπαδόμπλο και αμέσως μετά το μαγκαζίνο στις 3.30 ακολουθεί η Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορείς. Μίλα. Λοιπόν, θέλω. Το which side you, uh, are you on? Boy. Όχι, big boy. Έτσι λέει. Το άκουσε με, από ντρόπτι are, you are? Το, έτσι, και θέλα... το έχω, το έχω. Το άκουσε με, θέλω να το αφιερώσω στους βλάκες όλους τους Έλληνες που αποφασίσανε τώρα στα γεράματα να γίνουν μικροβιολόγοι σαν τον Μιχαλό Λιάκο να μιλάνε για καθαρότητα αίματος και στους μεργάτες της Μανολάδα, τους ξένους. Και να ξέρουν οι επόμενοι ότι είμαστε εμείς που θα αρχίσουν να μας υπεραβαλώνουν τα σκυλιά των αφεντικών. Και μια κουβέτα που μου είπε ο πατέρας μου. Θα έρθει εποχή σύντομα που η μισοί θα φοράνουν κουκούλες και θα γυνήχαν τους άλλους μισούς. Να διαλέξουν ποια από δύο θέλουν. Μεριά, εντάξει? Come on, yeah,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 Και όχι πια μόνο από την Ανατολή Οι Κινέζοι είναι μόνιμοι πλέον Αλλά και Ρώσοι και από τη Δύση πια και το όσο και όσο. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές Έχουν αρχίσει και έρχονται Ήδη όπως είναι επιπλωμένο Με χιλιάδες αναμνήσεις φορδωμένο Βάλε το μους με ζωμούβερικοκό να το ακούσουν όσοι δεν το άκουσαν από το reinofrenia.net Το μους αγριοπά με ζωμούβερικοκό Α, είσαι με ράκλου. έλα, για Να ρωτήσω παρακαλώ, συγνώμη που ενοχλώ Αλλήμωνα Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία τη... που έλεγε μία συνταγή Και τι θα θέλατε Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι να για τη συνταγή Ρωτήστε Τοι, Εσείς μπορείτε Ναι, αμέ, τι συνταγή ήταν Τι ανακατεύω αυτά τα κατά τα... και τα γλασέ Ναι Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω Με αγριοπάπαρα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 Μια παραγγελία για Παρασκευή προς αποκατάσταση της αλήθειας ναι. Βάλε τον Άδωνη εκεί που λέει δεξιό σημαίνει να κρατάς τις παραδόσεις και κάτι τέτοια Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι, είναι, ο, ο, ο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση ε, τσίκι, τσίκι, Το κατσίκι. Το αρέστο τρίπτυχο πατρίς θρησκεία οικογένεια και δεν τρέπεται γι' αυτό δεν το θεωρεί χουντικό καλά. Μας μας Είναι αυτό ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται ε, Αυτός ο οποίος βλέπει με την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσκει στα παιδιά του. Ωρε Κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καταντάγιο λεκαλικα! Τούτο το πράγμα! Ωπόι να τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος έβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Είσασε. Η Ειρεμούλα για να φάνει αυτή και η τλύκα Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι μοντερ, ο, ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτε. Πάλι τι δηλώσει του που λέει δεξιό σημαίνει χάρη σε Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι, τι είναι ο ο, ο, ο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 Μια παραγγελιά για αύριο. Yeah, yeah, αυτό, ναι. Πες Αυτόν που πήρε τηλέφωνο και ήθελε τον κύριο Γκώφη και εσύ του είπες ότι είμαι Α, τον, ah, τον κύριο Γκούφα. <laughs> ναι, ναι, ναι, αυτό σε παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε Γκούφα. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Ωσονίτης είμαι καλημέρα. Γεια σου Αντώνη, πες μου. Ε, να ρωτήσω, ε, με αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα τι κάνουμε. Ε, θα ανα <laughs> Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε. Εντάξει μέσα στο. Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνει σαν τονι μου. Πε, περίμενε, περίμενε, μήπως εγώ κάνει λάθος, λα... με ποιον με ποιο, με ποιο εμιλάω τώρα. Για ποιο θέμα θες, Αντώνη μου, ο κούπασί μου. Κατάλαβα, εγώ πήρα ναι. το θέμα το, το παλιό εκείνο εκεί με το. για την Ιταλία. Α. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Μήπω μιλήσατε με τον πατέρα μου, εγώ είμαι ο Γιορφασ, ο γκούφι. Α έλα, καλά τον πατέρα σου να βγει, εντάξει. Πείτε μου λίγο γιατί εγώ έχω αναλάβει τώρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις Πάντως από ε... όμω που πατέρας μου μια εκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει η εκκρεμότητα όντως, αλλά θα χρειαστεί λίγο Καναχιλιάρικο ευρώ βλέπω για να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, δεν είχα διο κόσμο. Έχατο κόσμο χιλιά όμω είναι δύο μισή γυναίκα. Εντάξει, εγώ, εμείς έχουμε από την Πιτάλια την εκκρεμότητα. Όταν φέρετε σε σκατά, Σε λεφτά. Εντάξει. Τι ετήστε, το αίτημα. Εγώ έχω μια και λέω να αργυρός, Αυτό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 Επειδή λοιπόν είμαστε όλοι τρεις ευτυχισμένοι θέλουμε μια παραγγελιά για να το γιορτάσουμε. Τι. Το ασθενοφόρο. Γιατί. Το θέλουμε. Έτσι που στα φρενάρουμε να έχουμε έτοιμο το στενοφόρο, δίπλα. Να σου πω, ξέρει εσύ, θέλω να βάλεις το δυμάσα αυτό με το αστενοφόρο. Πώ να το θυμάμαι. Ε? Και πονούσα! Και πονούσα! Και, και πονούσα και πονούσα! Και τι να κάνω! Πολύ πάνω κάτω πήγαινα και είπε σταματήστε να κατέβα κλπ. Το χαιμάστε. Αλλά δεν μπορώ να το συνδιάσω, δηλαδή θέλω να το βάλεις σαν είναι η Ελλάδα αυτή, δηλαδή η Ελλάδα αυτή στιγμή, να το με αυτόν που είναι μέσα στο ναι, ναι. Α, περίμενε. Στο ασθενοφόρο, δηλαδή την παρομοιάζεις με ασθενή Ε, χουντικούλα, ε, Να σου πω. πατακούλα, μήπως είναι και στο γύψο η χώρα Να τα έλα πω Ναι και... για Μαρή Βάλε μας κανένα Αυτά μόνο εσύ τα έχεις πει, ο Γεώργιος ο Παπ που γιόρταζε χθες ε, Ο Γαπ και ο Σαμαράς τώρα Μόνο χουντική έχει ρε πει την Ελλάδα ασθενή Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί έτσι σε ένα δέντρο Και έπεσα Και σπάσατε πλευρά και χέ Τέσσερα πλευρά, ναι. ναι; και πνευμονοδόρακα, το κυριότερο που κινδύνευα άμεσα η ζωή μου. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά πολύ ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία πέντε χιλιόμετρο, παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορά. Είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομιακό Σε κάθε στροφή Κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια Από το σίδερο του κρεβατιού Για να μην πετάξει έξω Και επονούσα, και επονούσα τι να κάνω Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή Αντί να με πάνε σιγά σιγά Επετιόμουν πότε ψηλά Πότε κάτω στο κρεβάτι <Το Τους λέω να σταματήσουν Για να κατέβω. <Το> Δεν άντεχα έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου Don't <Το> get